Ε, άκουσα ότι οι τράπεζε ανήκουν σε όλου. Οι τράπεζε πλέον ανήκουν σε όλου. Και ήθελα να ρωτήσω: Παρέχετε κι εμεί οδηγίε για τη συμπλήρωση του νέου ε 9 Πώ να βάλω το δικό μου μερίδιο στην τράπεζα. Το Μπάμπη. Πάρε και ρώτα τον Μπάμπη που τα ξέρει αυτά, ιδιοκτήτη τραπεζών. Θα, θα Ο Μπάμπη, εγώ μέχρι τώρα έξεω ότι είναι σύμβουλο σε διάφορε τράπεζε. Τι έγινε και ιδιοκτήτη. Κοιτάει οι, οι φιλίε. Μή, Μήπω πρέπει να μα δώσει ένα τρέπο επικοινωνία. Πώ να πικιωνία, δηλώσουμε όλοι εμεί οι φορολογούμενοι τι τράπεζε του ΕΕ9 μα. Έλα ε. έλα. Να πάρα πάρω τα κερδί. Από πού? Απ' την τράπεζα, Ά, μ' άκα δεν είμαι. Α, ναι, ναι, όχι από μένα όμως. Θα σου δώσω πληροφορίες ο Μπάμπης, άμα θέσαι. Ε, θα πάω στον Μπάμπη να μάθω. Να σου πω τώρα. Και θα σωθείς. Ναι, καλησπέρα ο κύριος Ναι, ναι. Μπορώ να κάνω μια αίτηση για δάνειο, σε εσάς. Βεβαίω. Από πού τηλεφωνείτε? Από το κινητό μου. Α, θα κάνετε τώρα την αίτηση. Ναι, ναι, να, να κάνω συνέχεια γιατί όπω ότι είστε ιδιοκτήτη τη τράπεζα. Όχι, είστε και εσεί ιδιοκτήτη, αγαπητέ. Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση. Πηγαίνετε να σα δώσω το κλειδί. Αμένει, πηγαίνετε, ανοίξτε, πάτε λεφτά, φύγετε. Παπ, παπ, γεια σα. Τόσο εύκολα. Εγώ δεν το σου εύκολα το κατάλαβα. Α, πάρα πολύ όμορφα. Αφού η hey. δικιά μα είναι η τράπεζα, όταν είναι δικό σου το πορτοφόλι, το ρωτά, κάνει αίτηση να ανοίξει το πορτοφόλι. Δεν κάνει, το ανήκει, παίρνει, πα Δεν είναι σωστό όμω και ω κοινωνική συμπεριφορά η Ελλάδα να ανοίγει τι πόρτε σαν την μπουτάνα που ανοίγει τα πόδια τη. από θέλω να πω του, αυτού του άχρηστου του Γεωργιάδη, για ποιε πουλάνε λέει η επιχρήμαση, ότι ανοίγουν τα σκέλια του, για μερικέ που είναι στι δοχείρε και τα ανοίγουν πιο μπροστά από αυτέ. Α, δεν ξέρω. Α μιλήσει όμω και για τι πουλάνε τη πολιτική, άμα είναι, που όπου τι καλούνε πάνε και με χαμηλή τιμή από τη χώρα αυτή. Έμουν τώρα εσύ θα φύγετε κανένα τρίμηνο, ο Χατζη Νικολάου. Σιγά-μου φύγουμε τρίμηνο, μακάρι να φύγουμε τρίμηνο. Ο, ο, ο τράγκα, α, για να δούμε. Ο τράγκα, μερικοί άλλοι που είναι κατά του μνημονίου, και θα μείνουν μπακατέλε, και κάθε μέρα θα περνάνε σαν χαρτομάτιλα οι νόμοι. Οι μπακατέλε δεν έχουν ανάγκη, έτσι κι αλλιώ αυτέ είναι μνημονιακέ. Οι μνημονιακέ τέκα... μπακατέλε, <Ρι> αν, αν ακούσουν μήνες. για τρει μήνε διακοπέ, θα βάθουν κεφαλικό, θα καταστραφεί η χώρα. <Ρι> Με το μνημόνιο τρει μήνε διακοπέ. <Ρι> <Ρι> Πά <Πάσχαλα, Ρι> Τρεις μέρες να... θα κάτσουν και αυτές στο υγειοπνεύματος. Εναι, εμεί δεν τα λέγαμε και πριν, τώρα τα λέμε. Ε, το τον τώρα τα λέτε. Όταν ήμασταν εκεί, όμω, τράνατε μέντε. Τίποτα, ναι. Προσοχή, Σούζα! Καλά, όταν ήμασταν εκεί, ήταν τότε που είχαμε πρωτομπίσει το μνημόνιο. Και αν θυμάσαι καλά, ο Μπάμπη ήταν από του πρώτου που είχαν πει ότι είναι κατά του μνημονίου. Οπότε δεν είχαμε να πούμε κάτι. Αλλά δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο, έτσι όπω διατυπώθηκε και κυρίω όπω το εφήρμασαν διαδοχικά οι κυβερνήσει, ότι ήταν μια σωστή λύση. <ΣΣΣ> Παρακαλώ. Έλα ρε, άθιμε. Έλα, στα μούτρα σου. Οκ, okay, παρέ, πότε είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει, δεν ξέρω. Ε? εμένα μου αρέσει το άλλο, εδώ στην Αθήνα. Έχουν ωραίο σύνθημα. <σχε> Η Αθήνα δικιά μας. <σχε> να σου μας. Αλλά άμα είχανε λίγο χιούμορ παραπάνω. Και στη Θεσσαλονίκη θα το κάνουν αλλιώ. Και οι παπάδες δικές μας. Είδα εκείνο τον Αντωνάκη να κάνει τον αφέτη στο Ακρόπολης. Τ Ε βέβαια, γι' αυτό πήγε καλά το ο Ακρόπολης. Πολύς Κοίταξε... Ε, δεν το λες γελίο τον Αντώνη, σε παρακαλώ. Τη σημαία του τερματισμού την καρώ, κατά την κατεβάσει κανας λιμενεργάτης, κανας κουλουρτζής, κανας ταξιτζής. Κάνα έτσι πε του. <συσίλω> να σου πω, εγώ άλλο κατάλαβα. Εγώ άλλο κατάλαβα. Το <συσίλω> Ζάπιο τον κυνηγάει τον Αντώνη. Γιατί? Δεν θα τον αφήσουν να ξεχάσει τα Ζάπια 1, 2, 5, 10 με τίποτα. Θα θυμάται το δωμάτιο που κοίταζε του ήχου και το Ζάπιο που έκανε μανιφέ. Εκεί, <συσίλω> εκεί, στο Ζάπιο κι αυτό. Και η έναρξη του Ακρόπολη στο Ζάπιο έγινε. Δεν θα περνάει απ' έξω από το Ζάπιο ούτε για ψωνιστήρι πια. <συσίλω> Έλαβε δημο, τον τώρα στι βουλακέ για το παρέτη. Δεν το Και δεν είναι φίλε 3.000 άνθρωποι να προχωράνε. Δρόμου και ταυτόχρονα κάνουν άσυμνα πράγματα. Είναι αυτό που λένε οι κα... Α, δεν ξέρω. Ο άνθρωπο που τα παρακολουθεί αυτά, τι να σου πω, Ρώτα. Ρε, είναι πολύ μπροστά αυτό, Ρεβίλε. Αν μπροστά. αυτοί οι 3.000 άνθρωποι κάνουν μια δωρεά στην εκκλησία, ο άνθρωπο θα είχε την ίδια αντίρρηση. Όχι, είσαι εσύ που καινούργιο μοντελάκι. Αλλέ, δεν ξέρω. Βέβαια, βέβαια. Επίση, αν κάποιοι από αυτού είναι πιστοί και πιστεύουν χωρί να ερευνούν και πηγαίνουν στην εκκλησία, ο άνθρωπο είναι ο αρμόδιο αυτό που του ψάχνει. Να διαμενε γκέι straight. <laughs> αυτό να Ποιο έχει να... τη χαρά αυτή. Να βάζει χέρι ο και τίποτα άλλο. Που κανονικά πρέπει να του ψάχνουν έτσι. Γιατί αυτή με αυτά τα έσχη που κάνουν, που δεν ξέρω τι βάζουν στα στόματά του, αν πάει ο Παλιογκέτσι να μεταλάβει και μετά πάω κι εγώ, μπορεί να κολλήσω τίποτα. Λες να έχει σοβαρέψει τόσο πολύ το θέμα. Καλέ, θα μπαίνουμε stretch στην εκκλησία, θα βγαίνουμε με φούστα κλαρωτή. Και α μην έχουμε την τάση. Κολλάει <σολλά> αυτό το δισκοπότηρο, μπορεί να κολλήσει διάφορα. Με αυτή τη λογική είμαστε όλοι κολλημένοι χρόνια τώρα. Το υγειονομικό <σολλά> πηγαίνει Εκκλησίες ή άντε έτσι. Συγγνώμη. Μόνο σε αστιατόρια ξέρει που άμα βρει ένα βρώμικο πιρούνι σου βεκάζει πρόστιμο. Από το ίδιο κουτάλι πίνουμε όλοι οι φηματικές οι οροθετικές του Λοβέρδου οι, οι γκέτσιτες της Θεσσαλονίκη και εμείς οι υγιείς άνθρωποι Έλληνες. Θα κολλήσουμε τίποτα να κλείσουν οι εκκλησίες. <laughs> Έλα, <laughs> Οι τράπεζε πλέον. Ανήκουν σε όλου. Να σου πω, δώσ' μου λίγο το κινητό του Μπάμπι να με ενημερώσει λίγο για το χαρτοφυλάκιό μου. Να δω πόσε μετοχέ έχω, ποιε τράπεζε έχω. Γιατί θέλω, κάθομαι που κάθομαι όλοι. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε <laughs> το χρηματιστήριο, ρε. Περίμενε. Ευχαρίστω, μισό το. Ναι. Μισό, το έχω έτσι κι αλλιώ. Διαπέστω. 6,94. Ναι, ναι, άνοιγε βόντα, αφού να χρεώνομαι, ωραία. Δεν ναι. ναι. 2,50. 2,50, σε ηχογραφό κι εγώ να το ξέρει, ε. Δεν έχω πρόβλημα, <laughs> πάρτο. Dzień dobry, Merah. Erya, Ε, παρακαλώ πολύ, αυτοί οι κύριοι που έχουν την εκπομπή, δεν μπορεί να βρίζουν συνέχεια όλου του εθνικόφρονε σα. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτή την κομμουνιστήλα. Είναι ωραίο ο σταθμό και λίγο. Ένα όριο στου δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί, τι κάνανε οι εθνικόφρονε. Στου φασίστε, ένα όριο, τίποτα. Τι κάνανε. Γιατί, όχι, λέω ότι η Ελλάδα πάει σύννεφο, λέω. Η πολλή Ελλάδα τυφλώνει. Γιατί, γιατί τυφλώνει. Όταν... Τυφλώνει, ακούστε που σα λέω. Άκουσα, αγαπητέ. Όταν του κατεβάζει του κοπιανού την ταμπέλα που γράφει η Μακεδονία, κάνει παράβαση ο Παναγιώτα Ρο Και θα μου απαντήσει. Τι κάνει. Δεν μου λε τι έχουμε υπογράψει. Ο όνομα Φίρομ δεν έχουμε υπογράψει. Πώ το δεχόμαστε και περνάει μέσα εδώ με το όνομα Μακεδονία. Ανέ, έχουμε α, ναι, έχουμε υπογράψει ότι και ο Παναγιώταρο είναι ο κατάλληλο να κρίνει και να δράσει. Έχουμε υπογράψει που... κι αυτό. Έτσι που το πάτε. Όχι, πείτε μου, απαντήστε μου. Αγαπητέ κύριε, ναι. θέλω να κάνουμε πολιτισμένο διάλογο, αγαπητέ κύριε Εθνικό Εθνικόφωνα. Να κάνουμε. Να κάνουμε. Πείτε μου λίγο, έχουμε υπογράψει κάτι τέτοιο ότι ο Παναγιώταρο είναι ο αρμόδιο να κατεβάζει οποιαδήποτε ταμπέλα από οπουδήποτε. Δεν σα ακούω γιατί. Α, τι, τώρα γιατί κλείσατε. Έλα, στενοχωριέμαι, ξαναπάρτε. Αποστολή. Ναι. Άκουω, ρε, φίλε. Έλα. Όταν βγει κόκκινη σημαία στην Ακρόπολη, ναι, τότε θα είναι πράγματι δικές μας οι τράπεζες, πρώτο. Και δεύτερο, προς το σεβασμιότητο άνθιμο, Θα έπει προπολού ο ροίδες, προφανώς δεν είχε χρόνο να διαβάσει, φαίνεται, για τους Θεσσαλονικείς αυτό. Καλά, ο άνθιμος, σιγά, διαβάζει διαβάζε και μόνο στην υπόψια ότι το τορούδης είναι από το εμόρούδης δεν υπήρχε περίπτωση. ποιος ξέρει τι θα σκεφτότανε; Δεν άσε με Άκουσα ότι ο άνθιμος λέει νοχλήθηκε. Λοιπόν βλέπει Αλλά σας λέω ότι η γυμνότης είναι αδύναμα. Ναι, δεν τα μπορεί αυτά. Δεν μπορεί το τσίτσιδο στο δρόμο. Ήταν ακριβής. <laughs> δεν μπορεί να, να κυκλοφορούν γυμνοί άντρες, <laughs> γκέτσιδες, στο δρόμο. Γιατί έχω μια πορεία, έχω μια πορεία ρε φίλε. Πριν, γίνει, έγινε Μητροπολίτης Πριν γίνει η κυρία, η Μητροπολίτη στην Αλεξανδρούπολη. Πριν γίνει η Μητροπολίτη στην Αλεξανδρούπολη, εγώ θα σου πω, έχω μάθει ότι ήταν με τον Χριστόδουλο, έκανε στενή παρέα. <laughs> Και με δυο-τρεις ακόμα χουντικούς Τους όρκιζε, τους εξομολογούσε Περνούσανε καλά εκείνα τα χρόνια Αλλά εκείνη ήταν καθεστώτα φίλε Α, αυτά είναι. Δεν είχαμε gay parade και τέτοια Τότε το δε... δεν παίρναε από το μυαλό σου καν Όλα τα gay ήταν συντούλάπες τότε ναι. Τήμερα είχα μια φοβερή εκλάμψη Κατάλαβα γιατί ο Άδωνης είναι τόσο κάθετα μνημονιακός Δεν το είπε ο μόνος του άνθρωπος Τι? Είπε ότι έχει γίνει τον ημόνιο διέξοδο, διαπάσα νόσο και πάσα μαλακία Σωστά Ναι Ωραία Τι νόσο τη βλέπεις Το κακό μυροχρίζει ψυχία του εδώ και καιρό Εντάξει Ενώ το άλλο δεν το βλέπεις Όχι είναι συνδυασμό. Α Εντάξει Οπότε εντάξει τώρα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχη Θέλω να μου κάνει μια χάρη Τι? Θέλω να βάλει ένα γκάλοπ Τι φρούτο είναι ο σαμπαράς Και όταν βγει θα πάρει ένα καφάσινο να το κάνουμε δώρος ε, όποιον το βρει. Τι να ο Σαμανάς ξέρω από την Καλαμάτα είναι χασισόδεντρο να είναι το πολύ. Φυτό δηλαδή. Μπορώ να σου πω το πρόβλημά μου. Oh. Αυτό το πράγμα, ρε Αποστόλη, να μου αλλάζουν τα στάνταρ κάθε φορά, τρελαίνω. Δηλαδή, ξέρει, ο κομμουνιστή θα σου πάρει το σπίτι. Έτσι, Ο ρόκι στι ταινίε πάντα κέρδισε. Ναι, τι, έχασε ο Ρόκη, μην μου πει. Κοίτα αυτό ο, ο Σάπο στον διάλο το λένε και λέει: Ο Έλληνα δουλεύει 2.000 ώρε, ξέρω εγώ το μήνα, δεν ξέρω πώ τα πετράγανε, και ο Ευρωπαίο 1.700. Ε, φίλε, εγώ ήξερα ότι ο Έλληνα δεν το πέλησε. Πώ μου τα αλλάζουνε στη συνέχεια, αγαπητοί του. Δεν θέλω να σου σοκάρω, αλλά επειδή και είναι και <laughs> συνεφιλ, και ο Γκάτσπι στην ταινία πεθαίνει στο τέλο. Σοβαρολογή, Όχι, ρε γάμο τώρα. λέω να ξέρει, έτσι. Γάμο. Μην πα και ότι Λένα θα έχει happy end, πεθαίνει. Λοιπόν, Αν θε, μπορώ να, να σου πω και πώ. Αποστολή. Έλα. Εδώ πέρα ο Άντων μα λέει ότι το μνημόνιο λέει θεραπεύει πάσα νόσου και πάσα μαλακίαν. Ναι, αυτόν δεν τον έχει επηρεάσει ακόμα. Α, αυτό ήθελα να πω. δηλαδή... Δεν ξέρω τι κάνει. Αυτό δεν θεραπεύτηκε από την νόσο που έχει στο κεφάλι του, αλλά ούτε και από την μαλακία του. Προσπαθεί να πείσει του Έλληνε ότι θεραπεύει. Οι οποίοι δεν πάσχουν ούτε από νόσο ούτε Λοιπόν, να σου πω είχα πάει σε ένα παιδικό πάρτι τον Οκτώβριο Και ένα μαλάκια δημόσιο υπάλληλο που υποστήριζε τον Σαμαρά. Ήταν Εντάξει, ακόμα στην ίδια αυτά τον έβαλε στο δημόσιο. Πήγαινε ακόμα yeah. σχολείο. Και παρόλα αυτά ο σαμάρα τον έβαλε στο μουσείο τη Ακρόπολη. Τέλο πάντων, δεν <στηνήκη> μπορώ να πω που τον έβαλε. Δημόσιο υπάλληλο. Λοιπόν, και του λέω όταν το παιδί θα παίρνει. Σε, σε παιδικό πάρτι. Όταν το παιδί σου του λέω θα παίρνει 300 ευρώ, τι θα του πει. Το το το 20 ευρώ για 10 Τέλος πάντων, άντε γεια. Είναι Σαμαρική, πε. το. Γεια σου Αποστόλη μου. Σου είχα πει μια φορά να βάλεις «Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους». Δεν το βάλες, αλλά τώρα που βγήκε αυτό το νομοσχέδιο που πάνε το δίθιν αντιρατιστικό, είναι το νέο ιδιώνυμο. Και φοβάμαι, αν βάλεις αυτό το τραγούδι «Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους», μην σε πιάσει το ιδιώνυμο και σε βάλουν μέσα. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Μην με γράψετε. Τι θέλετε. Ήθελα να σας πω ότι αυτό που μας κάνουν είναι γαμπίση δίχως π***ο. Αχ. <laughs>